101,5 FM Stereo <Τι έγινε, Τι έγινε ρε παιδιά Μια ερωτική αισθησιακή αισθηματική ρομαντική μα πω λαμβάνω σοβαρή εκπομπή στην εποχή της uh, The Great Greek uh, Dispare disp disp de prey di di Καλή σα μέρα κυρίες και κύριοι <Ρι> Στους 101,5 Είμαστε συντονισμένοι <Ρι> Τι έγινε ρε παιδιά και σήμερα <Ρι> <στους> 23 Δεκεμβρίου <Ρι> Πάρτε και ένα τραγουδάκι των ημερών <Ρι> Brad και αφού ξεκινήσαμε με γκάζια se yeah. λίγο megásia not... στη φαρσοκομοδία love που μας έλαχε να ζήσουμε και μια και μεταφέρ, τα μεταφέρουμε όλα αυτά που τέλος πάντων κρίνουμε άξια να μεταφερθούν τα άλλα είναι ανάξια όπως καταλαβαίνετε bad, but... και τα μέσα και τα έξω να σας μεταφέρουμε Is, και το τι... Δημοσίευσε ο Ντερ Σπίγκελ Από την επίσκεψη του Ράιχεν Του Ράιχενμπαρχ, Του διοικητή της Ελλάδας Κατά την επίσκεψή του Στο τσαμπουκά Σοσιαλιστή Σκανδαλίδη Με υποκλήσεις Και σχεδόν δουλοπρεπείς εκφράσεις Έτσι γράφει ο Ντερ Σπίγκελ έτσι. Υποδέχθηκαν στα γραφεία του Τον Χόρστ Ράιχεν στην Ελλάδα οι Έλληνες υπουργοί Και ιδίως ο σκληρός Κώστας Σκανδαλίδης Αυτή την εικόνα λοιπόν παρουσιάζει Ο Ντερ Σπίγγελ oh, Χωρίς περιστροφές Το ίδιο περιοδικό Αναφέρει πως οι βιομήχανοι της Γερμανίας έχουν δώσει συγκεκριμένες εντολές στο Reichenbach στην Ελλάδα προκειμένου να τις εκτελέσει εδώ στην Ελλάδα και στη συνέχεια να έρθουν εκείνοι και να αγοράσουν τις επιχειρήσεις και τα ακίνητα που επιθυμούν. Μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά έτσι είναι. Αυτοί μιλάνε για πατρίδα, μιλάνε για λαό Σε σώζουνε καθημερινά Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή ακριβώς mm. που μεταφέρει mm. ο Ντερ Σπίγκελ Δουλικά your... not... Ο σφιοκάμπτες oh, <laughs> Συνεχίζουν να διαλύουν τα πάντα, 30 χρόνια τώρα And placed in a place for the insensitive λέει ένα, είχε απορία ένα τηλεγραφητή, πώ διαλογίνεται να αυξάνονται οι δαπάνε και να μειώνονται τα έσοδα. Είναι άχρηστη λέει. Κοίταξε, δεν είναι έτσι ακριβώ. Το τελευταίο ντου κάνουν κατά τη γνώμη του. Σου λέει, δεν ξέρουμε τι μα ξημερώνει αύριο, κάτσε να κάνουμε το τελευταίο ντου. Να κοιτάξουμε τι απέμενε στα σερτάρια Κατάλαβες Κοντούλα και επαφαρίγα. στην η παπαρήκα Μπράβο Είναι σαν καλαμιές στον κάμπο Μπρε Κοτισμένες Located his dog. Πως την είπες στην Παπαρίγα Πως Κοντή Και αλήγιστη ωραία Να το μεταφέρω και στους άλλους Ευχαριστώ rob... Ο Ταλιμπάν της κυρίας Παπαρίγα Χτύπησε πρωί-πρωί Είναι κοντή και αλήγιστη λέει, λέει Όχι σαν τους άλλους Τι να κάνουμε Ορίστε παρακαλώ Έκλεισε το τηλέφωνο Αν θέλετε ξαναπάρτε Έκλεισε έκλεισε Λοιπόν Right down. Ε, γιατί αυξάνουν τα έξοδα λέει και μειώνονται τα έξοδα you know how... Το τελευταίο ντου κατά το μυαλό τους κάνουν Σου λέει δεν ξέρουμε τι hey, μας ξημερώνει αύριο know. Ποιοι θα είμαστε εμείς εδώ Δεν θα είναι οι άλλοι συνάδελφοί μας mm. Κάτσε λοιπόν να κάνουμε το τελευταίο ντου εδώ Από τη βάση μέχρι απάνω Να αρπάξουμε ό,τι γίνεται Και βλέπουμε mm. ή... Κάνουν τα ίδια που κάνανε πάντα Τηλεθεατή μου Τίποτα διαφορετικό δεν κάνουν mm. Μπορείστε Καλώς mm. το δεν είμαι. you Μπρε. Μπρε. Γουζάνι του του κτέλ μάλιστα. μάλιστα μάλιστα εκεί είναι μέσα ο κόσμος και κάθε μάλιστα ευχαριστώ πολύ δεν είναι δυνατό ρε παιδιά να δω τα δε δεν υπάρχουν ευχιονιστικά και τίποτα ναι Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ένα λεωφορείο εδώ δικό μας λέει ένας φίλος είναι αποκλεισμένο από χθες στο βατερό στην Κοζάνη και το κτέλε εδώ ενώ έχουν εκτρέψει εκεί τα, τα αυτοκίνητα δεν κάνετε κάτι ρε παιδιά. Από χθες είναι αποκλεισμένοι άνθρωποι. Ορίστε παρακαλώ. Ορίστε. Α καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά εσύ, μια χαρά. Να σε καλά. Να σε καλά. Ό,τι επιθυμεί. <laughs> <laughs> δεν το ελπίζω, δεν το ελπίζω. Να καλά, να καλά. Να... να σε καλά. Να σε καλά. Λίποτα. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά κι εσύ. Παιδιά, τρεχάτε και απάνω στο βατερό κουζάνι. Αποκλεισμένοι άνθρωποι είναι. Ορίστε, παρακαλώ. Ορίστε. Καλή σα μέρα. Λοιπόν, άνθρωποι είναι αποκλεισμένοι παιδιά, άνθρωποι Άνθρωποι, τέλος πάντων τι λέγαμε Α, λέγαμε γιατί αυξήθηκαν τα έξω, έλα γιατί αυξήθηκαν τα έξω Το τελευταίο ντου κάνουν Κάντε και εσείς κανα εκεί να γλιτώσουν οι άνθρωποι Από χτες είναι μέσα στα αποκλεισμένοι, μέσα στο λεωφορείο Άνθρωποι είναι. Θέλουν να φάνε, θέλουν να κάνουν τι ανάγκε του. Άνθρωποι είναι. Ε, σας λέγαμε και χθες μην ανησυχείτε με την Εφεδρεία. Μην μουσκάσετε. Η Διαμαντοπούλενα σας ε, βεβαιώνει. Η, η εφεδρία δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς. Η εφεδρία δεν αφορά κανέναν. Γι' αυτό μην ανησυχείτε καθόλου. Επίσης, ε, να σας ενημερώσουμε για την Αντουανέτα. Ότι έκανε απευθείας ανάθεση σχολικών βιβλίων. Σου χριστό Λοιπόν, τελικά το η καθυστέρηση των βιβλίων, των σχολικών εγχειριδίων όπως καταγγέλει ο σύνδεσμος ε, Εκδοτών βιβλίου ήταν ένα μεγάλο φιάσκο και τελ... ένα μεγάλο παιχνίδι και αυτή, αυτός ο σύλλογος τέλος πάντων έχει στείλει εξώδικα προκειμένου να διαλευκανθεί το θέμα της απευθείας ανάθεσης σε εταιρεία για την παραγωγή των βιβλίων. όπ κατάλαβες τώρα έτσι. Και ποιες προνομιακές σχέσεις έχει τώρα η Αντουανέτα. Έλα αποκλείεται Πάλι αυτό έβαλα. Λοιπόν, άκουμε τώρα. Άμα όσοι διαθέτουν την τερνέδιο Αν θέλετε να δείτε τον εξεφτελισμό Τον ανθρώπινο εξεφτελισμό Τον ανθρώπινο Δεν νοούνται άνθρωποι Κάτε με πάντα Αλλά τέλος πάντων Να χρησιμοποιούμε μια γλώσσα να καταλαβαίνομαστε Πήγαν σε ένα μαγαζί Σε ένα από αυτά τα μαγαζιά Τα οποία έφτιαξαν με την αισθητική τους Όλα αυτά τα χρόνια Τα από το 81 και πέρα ε, Μπουζούκια και τα λιμπάν και τα λιμπάν Όπου οι, αηδί, οι, μεγάλ, οι μεγάλες φίρμες Που είναι η αντιμνημονιακή κομπανία του κέντρου Η Έλενα Μιλιού Ο Τάσος Κουνέλης Και Αζάτ Τώρα ο, ο, η, είναι η Αζάτ Ο Αζάτ θα σας γελάσω Μαζεύτηκαν λοιπόν εκεί ποιοι λέτε Είναι δημοκράτες Και βάλαν και ταμπέλες Πρόσεξε με τη λαϊκή δεξιά Για την ανατροπή του μνημονίου Για εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη Αυτά ήταν στον τοίχο του μαγαζιού και χόρευαν Ζεϊμπέκικα, ο Μανόλης και άλλα βουμβουκοβουμβούκια Από αυτά ξέρεις της λαϊκής δεξιάς που κόπτονται πάρα πολύ για πάρτι σου Ελληνάρα μου η ξεφτύλα όλο τους το μεγαλείο σε όλο τους μα τώρα μιλάμε σε όλο τους το μεγαλείο αλλά αυτούς τους ξεφτυλισμένους γουστάρεις ρε μεγάλε το στραβάει το πετσίσο τι να κάνουμε τώρα Έγινε αντιμνημονιακό βήμα Χόρεψε ο Μανόλης Και η άλλη λαϊκή δεξιοί Στο κέντρο που είναι η Αζάτ Όπως τον είπαμε τον άλλον Αυτές οι μεγάλοι καλλιτέχνες Και είναι ε, με, Αυτό έγινε Και με την άδεια του Αντωνάκη Του Σαμαρά Ο Μπούρας, ο Μούρας, ο, ο Ξούρας Ο Παπούρας, ο Παπάρας Όλοι εκεί Με την ανοχή των κομμάτων τους αυτών των εκτροφίων της ξεφτύλας να εξεφτελίζουν για ακόμη μια φορά το ανθρώπινο είδος I'm Κάνανε αισθήσαν αντιμνημονιακό γλέντι τώρα η λαϊκή δεξή με επικεφαλή στο Μανώλη Σου χρειάζει <ΣΣ1> Αυτή είναι η κατάσταση μεγάλη. Η λιθιότητα βασιλεύει εδώ και πολλά χρόνια, απλά μέχρι κάποιες εποχές δεν είχε φωνή η Από Απ' τη μέρα που απέκτησε φωνή και μπήκε σε όλα τα κόλπα και η ηθική της δεν προσκούει πουθενά, έχουμε αυτές τις εικόνες και αυτά βλέπουμε. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο, κάνε τον Πεκίψη λογομένη, διότι δεν θέλει εκλογές ο Βενιζέλος πριν πάρει το, το νέο δάνειο. Καταλαβαίνεις τώρα τι παιχνίδι θα σου κάνουν με τον Ιωδάνιο έτσι Αυτός ο υπερπατριώτης Πρέπει να αλλάξουμε ταυτότητα κάποιοι τέλος ε. Βάλτε μας κογκολέζους Βάλτε μας γουουδουαλοαπιανούς Δεν γίνεται Δεν γίνεται Δεν γίνονται αυτά τα Τέλος πάντων Και ποσός μας ενδιαφέρει πότε θα κάνετε εκλογές Διότι και τις εκλογές όπως γουστάρατε τις κάνατε πάντα Όπως γουστάρατε θα τις κάνετε και τώρα και αν άκουσες ε, βενιζέλε μου, 47% του λαού σου θέλει κόμμα παπαδήμου. Κατάλαβες τώρα έτσι. Τώρα να συνεχίσουμε να μιλάμε ότι διαθέτει η Ελλάδα πρόεδρο δημοκρατίας, yeah. αυτό είναι για γέλια. Ένα μεθύστακα γερο, γεροραμολί είναι υποτακτικός από την εποχή του Ανδρέα μέχρι σήμερα, το οποίο έπαιξε όλα τα παιχνίδια της πουστιάς στην Ελλάδα. Πήρε πρωτοβουλία, λέει, για νέο συμβούλιο πολιτικών αρχηγών για να στηρίξει τον Παπαδήμο. Εν ποιον θα στηρίξει ο Παπούλιας. Ποιον το μολεί. Ένας πρόεδρο, πρόεδρος δημοκρατίας που εκτός των άλλων συμμετείχε σε όλη αυτή τη διετή σφαγή. Μερίδας του ελληνικού λαού. Είναι πρόεδρος όλων των άλλων. Αυτής της μερίδας σίγουρα δεν είναι πρόεδρος. Χτύπημα στην ενέργεια, ενέργεια, φάρμακα και νερό, όπως είχε παρατηρήσει ένας φίλος τηλεκράτης, θα χτυπήσει τον απλό κοσμάκι. Έτσι λοιπόν στην ενέργεια, εκτός των άλλων, ξεκίνησαν. Όπως λέγαμε και χθε οι αυξήσεις θα είναι συνεχής μέσα στο 2012, εκτός από την πρώτη που ζητάνε 15-20% στο εξάμενο θα έχουν και δεύτερη ανάλογη, δηλαδή μέσα στο 12 θα κάνουν συνεχείς αυξήσεις στο ρεύμα τώρα που θα τα βρει ο κόσμος δεν ξέρω μάλλον you me with your you πρέπει κάποιος να μας βάλει τις μουτσούνες της ρυθμιστικής αρχής αυτών που αποφασίζουν για αυτά τα πράγματα αυτό που αποφασίζουν για αυτά τα πράγματα και για αυτές τις αυξήσεις yeah. να τις δούμε τελικά αυτές τις μουτσούνες. Like an like an like an λοιπόν θα ακούσατε όλοι ίσως ότι πλακώθηκε, υπάρχει ένας πλακωμός να φύγουμε λίγο από τα Σούργελα εδώ άνομους, mm -hmm. να πάμε λίγο προς τα έξω ε, πλακώθηκε ο Ερντογάν με το Σαρκοζί, Γαλλία-Τουρκία δηλαδή, mm -hmm. γιατί οι Γάλλοι κάνουνε αναγνωρίζουν την αρμένικη γενοκτονία και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Yeah. δεν θα μείνουμε στο τι κάνουν οι Γάλλοι yeah. θα μείνουμε στο τι έκανε ο Ερντογάν με το που έγινε αυτό το πράγμα ανακάλεσε αμέσως τον πρεσβευτή του από την Γαλλία like... αμέσως τους είπε ότι σταματάνε, σταματάμε κάθε συνδεαλλαγή σε όπλα μέχρι και στα προϊόντα της Γαλλίας κάνει μποϊκοτάζ στην Τουρκία. Ο Ερντογάν αντέδρασε για αυτό το πράγμα. Βλέπεις κανέναν εδώ να αντιδρά για το ξέσχισμα που δέχεται από όλα αυτά τα σουργελά. Κανέναν από αυτούς τους υποτακτικούς. Ας μείνουμε εντάξει. Η Γαλλία μπορεί καλά, πολύ καλά να κάνει και να γνωρίζει την, την, την γενοκτονία των Αρμενίων. Το θέμα είναι, το θέμα είναι όμως ότι ο Ερντογάν για την πατρίδα του, ενήργησε αμέσως. Τους έκλεισε τα πάντα. ανακάλυψε τους πρεσβευτές τα, τα πάντα. Και τους λέει εντάξει, τέλος. Είναι μεγάλα τα συμφέροντα όπως καταλαβαίνετε και πολύ μεγαλύτερα είναι στην Ελλάδα. Αλλά η υποτακτικοί της Ελλάδας δεν ρουκώνουν χρήμα και πλούτο εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι τον έχουν σκισμένο και καταξεσκισμένο το lifestyle τους. Πλακώθηκε ο Πάγκαλος με τον αργύρι. Ένα αυτά κάνουνε, κατάλαβες Και βλέπεις πόσο, πόσο πατριώτες και αγωνιστές είναι Ο κύριος αυτός να σηκωθεί να φύγει Είπε ο Πάγκαλος Για τον αργύρι. Είπε ο, ο Καθαρός το πετεινό κεφάλι κατάλαβες τώρα Λοιπόν Να σηκωθεί να φύγει, λέει αυτός ο κύριος Δεν μπορώ να έχω καμία σχέση μαζί του Ήπε ο Πάγκαλος Ρε Πάγκαλε, χρόνια στην πρασ... πρασινολιστοσημωρία Μαζί τα τρώγατε Τώρα να φύγει, πού να πάει Τα τελευταία ντου κάνει κι αυτός Κι εσύ και όλοι σας Κατά στο μυαλό σας, εγώ πάντως σας λέω Εκεί θα είστε, μη σας ανησυχεί τίποτε Α, προσέξτε Το ότι επιμένει σημαίνει λέει ο Πάγκαλος Ότι ο άνθρωπος αυτός για τον Αργυρι δεν έχει συνείδηση Ούτε τι είναι, ούτε που βρίσκεται Γιατί κάτι έγινε εκεί με έντεκα βουλευτές εκεί που έχουν δισεκατομμύρια 11 έχουν δισεκατομμύρια Οι άλλοι έχουν τρισεκατομμύρια τέλος πάντων θα μάθατε για τις κινήσεις των 27, τον 12 Που ζητάνε φαΐ για τις άπορες οικογένειες Αφού τις ρίξανε τις άπορες οικογένειες στον Κεάδα Τώρα ζητάνε κανένα παιδί να μην μείνει χωρίς γάλα Και μέσα σε όλες και στους 27 και στους 12 και στους 11 Σε αυτές τις ομαδούλες της πρασινοσημορίας Πάντα εκείνος που δεν λείπει είναι ο Παύλος Στασινός Ήρωας, σωτήρας, δηλαδή μιλάμε τώρα για την αγνότητα ξεχυλίζει η αγνότητα από τα ρε παιδί μου. Η καθαρή... αλλά άστο, Είπαμε Όταν ασχοληθούμε με τους εντόπιους θα είναι η τελευταία φορά yeah. Που θα μιλάμε δημόσια no. Θα είναι η τελευταία τέλος got... Σφάζονται λοιπόν οι πουτάνες της Βουλής και τσακώθηκε και ο Βενιζέλος με το Βορύδι yeah. Πρόσεχε πως μιλάς wow. Θα μιλάω όπως θέλω yeah. Α, πα, πα, πα, φέρτε τα μανά yeah. Τσακώθηκαν οι άντρες της Βουλής Ο Βενιζέλος με το βορίδι. Yeah. Και έτσι λοιπόν Τού φύγε το eyeliner του, του Βορύδι yeah. Τι είναι το eyeliner τέλος πάντων yeah. Τού φύγε η μάσκαρα Η βλεφαρίδα yeah. uh. Αν για ένα Για ένα, για ένα Τρισεκατομμυριοστό το του δευτερολέπτου Νιώσουν άνθρωποι Δεν θα προλάβουν να αυτοκτονήσουν Δεν θα προλάβουν να αυτοκτονήσουν Με αυτά που κάνουν και έκαναν Αν για ένα τρισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου Όλα αυτά τα σούργελα Back. Back. Back. Τι σημαίνει ελεύθερος επαγγελματίας στην Ελλάδα Μαλάκας Και άλλα κριτήρια βάζουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες Γιατί αυτοί Εκείνο που βλέπουν Εκείνο που μισούν Είναι ο παραγωγικός άνθρωπος Ο δημιουργικός άνθρωπος Διότι δεν υπήρξαν ποτέ Υπήρξαν σούργελα Κομματοφρεμένα Οι Οπότε λοιπόν βλέποντας ένα δημιουργικό άνθρωπο Ένα ελεύθερο επαγγελματία Θέλουν να τον πεθάνουν Χρόνια τώρα Νέα κριτήρια Θα βάλουν για τη φορολόγηση του ελεύθερου επαγγελματία oh, Μέσω όρο εισοδημάτων Επαγγελματική δραστηριότητα Τον, τον αριθμό των πελατών Πρόσεξε τώρα you. Αν στο μαγαζί σου, στην επιχειρησούλα σου Μπαίνουν έτσι για να δουνε και το εμπορευμά σου τη μέρα θα φορολογηθείς για τους χίλιους Τι δαπάνες έχεις για τα ενίκια Τώρα αν εσύ ξέρω εγώ έχεις νικασμένο κάτι φθηνό από κάποιον ή κάτι ακριβό από κάποιον Κατάλαβες Κατάλαβες λοιπόν για ποιους μιλάμε Για τους απόλυτα ξεφτελισμένους άνοους Αυτούς οι οποίοι θα σου εύχονται αυτές τις μέρες χρόνια πολλά the... Θα σου εύχονται χρόνια πολλά I... Τι είναι η ευχή τελικά Και γιατί αποφεύγουμε όπως ο Διάλλος στο Λιβάνι να σας μεταφέρουμε ευχές Τι είναι οι ευχές τελικά Και σε ποιον τις μεταφέρεις ρε παπάρα τις ευχές <Τι> Πριν χρόνια Εκείνη η κακομούτσουνη η ζήση Που πέρασε από εδώ και κορόιδευε και τον κόσμο Έβγαινε με το τρίγωνο Και τραγούδαγε με, ε, τα κάλαδια Με το σιμήτη αρχηγό και τέτοια Με καπελάκια του Αιβασίλη <Τι> Αυτό το σούργελο λοιπόν Είναι ακόμα βουλευτής στο ελληνικό κοινοβούλιο Ποιος φταίει λοιπόν αυτή, αυτό το σούργελο φταίει ή ο, ο, η κοινωνία του Βόλου νομίζω ποιος τη στέλνει συνέχεια εκεί πέρα hour, Με το σημίτι αρχικό, με το τριγωνάκι τραγούδαγε Και οι τηλεοράσεις παίρνανε αλλά ήταν οι εποχές των παχαίων αγελάδων like oh, oh. oh, no, <σκεκάς> Αυτοκτόνησε λέει ο δεύτερος παιδεραστής του Ρέθινα Σώπα μόρα που αυτοκτόνησε δεν πάντων yeah. ο πενήνταχρονος. Είχε αυτό και υπέκυψε στα αυτοτραυματά του. Καταλαβαίνεις τώρα έτσι Πάντως αν τον έστειλε κανένας εκεί με κανα μαχαίρι Άγια έπραξε that, Άγια έπραξε I I Γιατί μα, όπως και ο άλλος yeah. μόλις ξεφουσκώσει η κατάσταση σε λίγο καιρό έξω θα είναι Και θα συνεχίζουν το έργο τους Τι συμβουλή μορφιάς να σας δώσω, είστε έτοιμοι και για το Reveillon τώρα, έτοιμες μάλλον. Λοιπόν, να σας δώσω μια συμβουλείο μορφιάς, γιατί εμείς είμαστε και εκπομπή live streamer style, μην το ξεχνάτε. Τα, τα χείλη σας, τα χείλη σας, δεν θα έχετε ανοιχτό κόκκινο, από το πρωί θα έχετε σκούρο κόκκινο, ρε μου, αυτό της gothic, πώς το λένε. Δεν μπορεί να πας τη λαϊκή ρε παιδί μου με ανοιχτό χρώμα κρεγιών Μη με τρελαίνεις that Λοιπόν Στη Βόνιτσα εδώ δίπλα Μπούκαραν κάτι κλέφτες μέσα σε ένα μαντρί έλες θα πει Μπούκαραν να πάρουν τα πρόβατα Έλα μου ντε Μπούκαραν για να αρμέξουν τα πρόβατα no Μπήκαν στο μαντρί λιμόνι του you κτηνοτρόφου Αλλά δεν είχαν κανένα στόχο να πάρουν κανένα πρόβατο tonight, I... Κάθισαν Άρμεξαν ένα ένα τα πρόβατα Πήραν το γάλα Και επειδή η ποσότητα ήταν μεγαλύτερη από αυτή που χρειαζόταν hey, hey. Του άφησαν και ένα δοχείο του τζοπάνι εκεί Prepare. Αυτά είναι no. Ωραίο κλέψιμο Ride. Ο κτηνοτρόφος βρήκε εκεί την πόρτα παραβιασμένη Βρήκε τα πρόβατα αρμεγμένα και ένα δοχείο γάλα Που το άφησαν οι δράστες of... Δεν έλειπε κανένα πρόβατο so... Και έτσι λοιπόν would... α, Τα πρόβατα θα ξανακάνουν γάλα σήμερα εντάξει μα, Δεν έγινε τίποτα hey, hey, hey. Na, na, na, na. Αυτά είναι τα When ωραία Λοιπόν, για να μην Υπογράφει και η Super Στρατιωτική Συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ για το 2012 και είναι αναβαθμισμένη με δεκάδες κινές στρατιωτικές δράσεις μεταξύ Ελλάδα και Ισραήλ. Μέχρι και στρατό θα φέρουν εδώ για να εκπαιδευτεί στα εδάφη της Ελλάδας. Hey, hey. <laughs> Εκτός από αυτών που έχουν, που το φοράει φόρμες, hey, hey. θα φέρουν και κανονικό στρατό hey, hey. να εκπαιδευτεί εδώ στα κακοτράχαλα εδάφη της Ελλάδας. Hey, Αυτές είναι οι συνεργασίες τώρα. Οι φαρμακοποιοί απειλούν με απεργία διαρκείας γιατί δέχονται ψαλίδισμα του ποσοστού κέρδος των φαρμακείων. <Τι> κάνετε διάρκεια κάνε. Από πρώτη του μηνός, όπως είπατε, μπορεί οι ασφαλισμένοι να πληρώνουν τα φάρμακα. Ε, αφενός, αφετέρου να κάνετε και μία απεργία διαρκείας. Ε, πόσοι μόρα, δηλαδή. για να, να χορέψουν εκεί με το μανόλι στο κέντρο. <Τι> να συνημερώσουμε βέβαια, επειδή ετοιμάζεστε πάρα πολύ να πάτε μετανάστες, ότι η Γερμανία δεν δέχεται μετανάστες από χώρες που, αν, ε, που ανήκουν, που ανήκουν τελικά στο Διεθνές νομισματικό Ταμείο. <Τι> Σας ενημερώνουμε γι' αυτό, έτσι. Δέχεται επιδρομή Ελλήνων Μεταναστών Αυξημένη κατά 84% Η Γερμανία Έτσι λοιπόν έλαβε απόφαση Να μην δέχεται μετανάστες Από χώρες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Που ανήκουν δηλαδή Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Όπως η Ελλάς Η Ελεύθερη Ελλάς Που την κυβερνάνε δαράδε. Τέλος πάντων, μακάρι να συνέβαινε και σε όλη την κοινωνία αυτό ε, Θα πήρε το αυτή σας για την απεργία στη Χαλιβουργική Οι εργάτες μετάλλου στη χώρα συνα, συνεχίζουν Με ασπίδα την αλληλεγγύη εκεί πέρα Συνεργάζονται, ε, συνενώνονται, πώς να το πούμε Για τον αγώνα τους Τρόφιμα, τέλος πάντων, από παντού στέλνουν τους ανθρώπους Βοηθάει όπως μπορεί ο καθένας Φορτηγά εκεί Αλληλεγγύη εργατών, αγροτών και φοιτητών Από την Πελοπόννησο Στέλνουν στο, στον κόσμο ε, Για να μην μιλάμε για αυτές τις Άγιες Μέρες Άγιες Μέρες είναι μόνο για τα λαμόγια Για τους άλλους είναι διαβολικές μέρες Όπως η κάθε, κάθε μέρα Οι Άγιες Μέρες είναι για τα λαμόγια ε, και εκεί μακάρι να συνέβαινε αυτό σε όλες τις κοινωνικές ομάδες αλλά δυστυχώς οι συντεχνίες hey! οι συνδικαλιστούρες και τα εκτροφία ηλίθιον δεν αφήνουν να συμβεί ακόμη hey! βέβαια γι' αυτό ο κύριο υπεύθυνο δεν είναι τα εκτροφία είναι όσοι τρέχετε στα εκτροφία και τους στέλνετε αυτούς εκεί πέρα αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη συζήτηση αυτή <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> Διάβαζα <ΣΣ> Α, ah, είναι απεσιόδοξοι και γάλι. Τέλο Τέλος, Τέλος πάντων <Τέλος> Απεσιόδοξος ο ένας, απε... απεσιόδοξος και ο άλλος <Τέλος> Για την οικονομία <Τέλος> Έλα καλέ δεν μα μας τρελαίνετε <ΤΛ> Είστε απεσιόδοξοι εσείς <ΤΛ> Ορίστε <ΤΛ> <ΤΛ> <ΤΛ> Α, γρασίνο <ας> Τι είναι Λαμογούγενα Είναι τεράστιο Θα σας σε κανένα Ποιος είναι, ποιος, ποιος είναι ο ρεκόρ της μαλακίας, ξέρεις Κάτσα σου πω Τι να γελάσουμε ρε βλάκα μας κάτσε Καλά γελάμε με αυτούς Λοιπόν, ο, ο αρχιμαλάκας του κόσμου Έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ αυνανισμού Είναι ένας μαλάκας Ο οποίος Λέγεται Μασανό Μπουσάτο εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αυτός Γιατί είναι παγκόσμιος πρωταθλητής αυνανισμού λέει Είναι η Άπονας Εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι αυτός Don't Νομίζω ότι αν πας μέσα στη... Στα εκτροφία των κομμάτων εδώ Θα βρεις ε, Ανθρώπους Ανθρώπους λέμε τώρα Οι οποίοι θα τον κάνουν το του Σάτο Κομματάκια το βλέπεις σαν χόμπι λέει ο Μοσανότου Αυτό Αλλά πάλι θα επιμείνω Παρακαλώ oh, Τι Σφεντόνα για Τσόνια oh, oh, oh. Ποιος την έκανε oh, oh. Σφεντώνα, για Τσόνια την κάνουν εδώ oh, oh. Οι, οι, οι μέτεροι σωτήρες oh, oh. Ο Μαχαμπόντου Σονάτο ο Μοσο... Μασανόμπου Σάτο Είναι δυο φορές παγκόσμιο πρωταθλητής. Εδώ έχουμε oh, oh. Έλα μασανόπου Μασανόμπου τώρα Τράγα μας κάνει yeah. Τράβα μια βόλτα εκεί στα κόμματα εδώ Και θα βρεις, όχι παγκόσμιους Διαπλανητικούς πρωταθλητές Παρακαλώ oh, Εσείς το χάσατε Δάχτυλ Μέρκελ. Σμέρκελ Τα στείνει με τον πλατινή Τα παιχνίδια Επίσης, επίσης. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Έφυγε εδώ ο Ταλιμπάν της Παπαρίγα. Να σας ανοίξει τα μάτια η Παπαρίγα. Έφυγε εδώ ο Ταλιμπάν. Τι να κάνουμε, πρέπει να τα μεταφέρουμε. Λοιπόν, και να τώρα, οι Έλληνες κατάφερε να τυφλώσουν αντίπαλα F16. Αλλά δεν άρεσε στους άρχοντες. στους άρχοντες Ποιοι είναι οι άρχοντες Έλα μωρέ τα πριγκυπόπουλα Το απόρριτο ελληνικό σύστημα like Που τύφλωνε τα F-16 Παρακαλώ Μουσική Ορίστε Μουσική 40 minutes later, there came a knock at the door And walked this big badass baboon into my bedroom with three monkey horns Hi, my name is Sunshine These are my girls Εντάξει, εντάξει πάλι καλύτερα είναι, yeah, είναι σαν να yeah, τα παίξατε τα yeah. κάλατε Και αν, επειδή έχει κάτι δουλειές εδώ ο επόμενος Αλλά so ε, ε, θα σου το πω εγώ αν είναι εδώ να έχει ανοιχτές τις πόρτες Έγινε Έγινε Έλα Τιος να κάνει μόρα τώρα να το προηδεύεις Τιος να κάνει Έλα Λοιπόν, better θα your Εντάξει Έγινε, να boy, καλά, να monkey καλά Λοιπόν τι λέγαμε εδώ τώρα? Στις 17 Αυγούστου το On Alert αποκάλυψε ότι οι Έλληνες τεχνικοί είχαν κατορθώσει να κατασκευάσουν ένα σύστημα παρεμβολών που τύφλωνε τα, αντίφαλα, τα αντίπαλα F-16 σε απόσταση 35 μιλίων παρακαλώ. Όχι στα λόγια αλλά στην πράξη. Το σύστημα αυτό είχε τοποθετηθεί στα, σε αεροσκάφη Α7 και κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα F-16. Τα κάνανε τα F-16, καταλαβαίνετε, ρεπανάκια. Όμω, κυρία μου και κύριε μου, όπω και με το Άρτεμις όλα αυτά θα καταλήξουν στου Εβραίου. Γιατί, πώ αλλιώ θα οικονομήσουν εδώ οι τσοχατζό και οι παρέα του, όλα αυτά καταλήγουν στου Εβραίου. Εδώ για του εντόπιου είναι άχρηστα. Ούτε στρατού θέλουν ούτε τίποτα. Είναι αντιμιλίταριστές Αυτό το συστηματάκι λοιπόν, yeah. το οποίο δεν, το, δεν μπόρεσαν να το κάνουν ούτε οι Αμερικάνοι Έλληνε yeah. το κάνανε. Το βγάλανε άχρηστο οι εντόπι Όπως το Άρτεμις Και θα καταλήξει στους συμμάχους μας πια Που κάνουμε και Κοινά γυμνάσια από τα λένε Στους ουβρίους Αν θέλετε Να συμφάγετε με το Γκαραμάνλη, Θα μάθατε ότι αν δώσετε 2.000 ευρώ Παίρνετε κάρτα VIP της Νέας Δημοκρατίας όπου μπορείτε να συντρώγετε με το Σαμαρά και τα άλλα παιδιά με το Μανώλη με τον Καραμανλή λοιπόν θα κάνει Χριστούγεννα στο εξωτερικό οπότε δεν μπορείτε να το φτάσετε βέβαια την κάρτα αυτή η Νέα Δημοκρατία κατάλαβες γιατί την έκανε έτσι δηλαδή εσύ θα πληρώσεις 2 χιλιάρικα για να την πάρει, επειδή είσαι VIP, παιδί μου του κόμματο τώρα και καλά να πούμε. αλλά εκεί που θα πηγαίνει να συντρώγεις με τους Δημοκράτες θα πληρώνεις το λογαριασμό Κατάλαβες τώρα έτσι Οπότε μην περιμένεις τώρα τον Καραμαλίδα να το συναντήσεις Θα είναι στο, στο εξωτερικό Τις Άγιες Μέρες Των Λαμογιών Λοιπόν Τώρα το τι έγινε Με ένα πόντο χιόνι στην Εγνατία Ένας πόντος στην ορδίδα παραπάνω όπου εγκλωβίστηκαν θεοί και δαίμονες δεν είναι αλλά κατά τα άλλα όμως τα διόδια διόδια Παρακαλώ Καλά. ρε είναι απέρα τον μπουρδέλο εδώ γιατί υπάρχει απάτη. Απέρα τον μπουρδέλο τώρα να Απέρα τον μπουρδέλο τώρα σε παρακαλώ Τι μου λε τώρα, κάνουν μήνυση Σ' όποιον δεν πληρώνει διόδια και εκεί σκοτώθηκε άνθρωπος με μισό πόντο χιόνι και τα λιμπάνικα αποκλείστηκαν και να πεθάνουν στο κρύο αφού είναι ένα απέραντο τώρα ε, εδώ σειδά, είναι ένα απέραντο γιατί ο καθένα κοιτάει την πάλι του όταν βρίσκεται στη δύσκολη στιγμή όταν πεθαίνει εκεί στην Εγνατία τότε θυμούνται την κατάσταση η δική του, ο ίδιος δεν μπορεί να τη θυμηθεί πήγε να συναντήσει τον πλάστη του τι, <Τι να κάνω τώρα πλάκα μου κάνει τι, <Τι κολάρα του όλοι αδ Ποιες άγιες μέρες τώρα, άγιες μέρες είναι για τα λαμόγια δεν είναι για κανέναν άλλον Και τι είναι, άγια λαμόγια yes, I want yes, I love... Αθυμάσαι τώρα σαν σήμερα 23 Δεκέμβρη του 1975 ξεκίνησε η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη την καριέρα της με αποτέλεσμα να διμπιάσει ο Μιχαλάκης ο Χρυσοχοίδης μετά από πολλά χρόνια και τους έχει φυλακεί τους τρομοκράτες ο Χρυσοχοίδης Αχούμε κανένα δεκάλεπτο Σας ακούσουμε κανένα τραγουδάκι να στα We'll Αργέ με λέει Εντάξει δεν μπορώ Μερικά πράγματα Δεν μπορώ να τα προσπεράσω Λοιπόν, δίμευσαν τη σύγχρο... την σύνταξη μιας 90χρονης γυναίκας Γιατί λέτε <συγχρονη> Γιατί δεν πλήρωνε διόδια <συγχρονη> Δίμευσαν τη σύνταξη 90χρονης <συγχρονη> Γιατί δεν πλήρωνε διόδια Θα έχετε ταξιδέψει όλοι προς Αθήνα Και το, το σφακτήρι αυτό το πληρώνετε φυσικά Σε αυτόν τον δρόμο Αλλά να δημεύσεις και τη σύνταξη 90χρονες Γιατί δεν πλήρωνε διόδια. Ε, αυτό δηλώνει ότι τα μυαλά αυτά δηλαδή πραγματικά είναι μεγάλα. Hello. Chai na Ναι. Α, ετσι eh. Ε? <κλωγεστικά> <Ευχαριστώ. κλωγεστικά> <laughs> Εγώ να σας κάνω μια ερώτηση Η ΔΕΗ θα σας κόψει το ρεύμα αν δεν πληρώσετε τα χαράτσια Τα λιμπάνη σας κόβει το ρεύμα Το κόβει όποτε θέλει Τώρα που ολόκληρες περιοχές Με τη χιονόπτωση μείνουν χωρίς ρεύμα Άνθρωποι που πλήρωσαν Που τα πληρώνουν όλα θα τους, θα πάθετε τίποτα εσείς, γιατί πότε πάθατε. Oh, flag, Στην Καρδίτσα εκεί ολόκληρα χωριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Τα δεν μπορώ άλλο. He did and, for now. <laughs> and I will die Γιατί όλοι αυτοί οι σωτήρες, ρε παιδί μου, χορεύουν αντρικό χορό. Θα δεις τον Παπαντρέο τον Τζουχαντζόπουλο, τον Μανώλη. Μιλάμε δηλαδή για πολύ βάρη αντρικό χορό. Μανώλης τώρα, σωτήρα. Καλό! Ο του Πούστι Α ο, φερετζές, ναι. ο του Άρναντρου <laughs> <laughs> ναι. Να γράψετε σαν καλά παιδάκια μια έκθεση Τι καλό είδα 40 χρόνια απ' αυτούς να το... Εντάξει μη γράψτε εσείς τώρα που καταλαβαίνεις ποιοι να γράψουν Έκθεση ιδεών Θέμα, τι καλό είδα από αυτούς Όχι εσείς που τους δίνετε 80% στι εκλογέ των σωματείων σαν... Οι άλλοι Αλλά θα έρθει και η δική σας ώρα <laughs> <laughs> Ε, που θα πάει Σούκι-σούκι και σόκι-σόκι και μουκι, μπουκι και δεν θα ακολουθήσουν τα γλέντια του Θανάση. Αφήσουμε λίγο μουσικούλα να παίξει εδώ για τα πεντάλεπη. <Τι> σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. <Τι> να είσαστε πάντα πολύ καλά. <Τι> Πέρα και από το καλά. <Τι> Καλότατα. Γεια <Τι> και χαρά σας. FM Stereo.